Θα θέλατε να κάνετε ως Πρωθυπουργός και δεν το έχετε κάνει ακόμα, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο ε, θέλετε τελικά να αφήσετε σαν παρακαταθήκη και αισθάνεστε ενδεχομένως ότι ακόμα δεν το έχετε αφήσει να εκτελέσουμε τους πιο αδύναμους Είναι αυτό το οποίο θέλετε τελικά να αφήσετε σαν παρακαταθήκη και αισθάνεστε ενδεχομένω ότι ακόμα δεν το έχετε αφήσει. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Μα νομίζω το έχει αφήσει αυτό. Εδώ είναι λάθος. Είναι λάθος ο Πρωθυπουργός. Το πρώτο ναι. Έχει, δεν έχει ολοκληρωθεί η δουλειά. Πρέπει να εκτελεστούν οι αδύναμοι. Αλλά αυτό το τελευταίο νομίζω μα το έχει δώσει. Όλοι έχουμε να θυμόμαστε κάτι σχετικό ω δώρο. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω το σύνολο του ελληνικού λαού είτε ψηφίσαμε είτε δεν ψηφίσαμε. Κυριάκο Μητσοτάκη, από τη χθεσινοβραδινή του συνέντευξη στο Γιώργο Κουβάρα στην κρατική τηλεόραση. Πρέπει να ενημερωθούμε όμω τώρα, γιατί ο κύριο Οικονόμο έχει ανέβει στο βήμα, ο κυβερνητικό εκπρόσωπος και ενημερώνει του δημοσιογράφου. Καλό μεσημέρι. Τέλο. Ευχαριστώ πολύ. μαλακίαν. Και του κεφαλιού σου καλά. Puça, tren nei notte su da figli. A guria. Pisori masin eligial. Bacallàs cordallà. Te mi seña asi. To pasò d'etrava. I so i masolàs. Che te risti tabàlli. Zakóni ki melizàna sto Leonídio. Παπάρκες Μαρίκα μου Τραγούδησε και γέλα Κάνε κάθε είδους τρέλα Τραδο... Και μη σε νοιάζει Τραδο... Μαλακία γέλα Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε τελικά να αφήσετε σαν παρακαταθήκη Και αισθάνεστε ενδεχομένως ότι ακόμα δεν το έχετε αφήσει Φάρμακα κατάθλιψης σε όλους τους Έλληνες Αυτό είναι χρήσιμο επίσης με όλα αυτά που συμβαίνουν νομίζω είναι μία λύση Μπορεί κάπως να καλμάρει τον ψυχικό πόνο όχι τον άλλον Αυτά λοιπόν ο κύριος οικονόμου με τους βήχες του Χτες ενημέρωνε και έβγε συνέχεια Δεν ξέρω ματιασμένος πρέπει να είναι Τα πολύ ωραία που λέει και κάνει στο Press Room Και Χατζηδάκης βεβαίως ε, Ξεκινήσαμε με το αποκηρυγμένο Περίπου αποκηρυγμένο όλα αυτά τα, των ταινιών τα τραγούδια του Δεν τα πολύ συμπαθούσε στην πορεία, είχε κρατήσει κάποιε αποστάσει. Σαν σήμερα ο Μάνος Χατζηδάκη το 1994 έφυγε από τη ζωή. Οπότε λογικό είναι να μείνουμε και εμεί και κάπω να διαχέεται το πνεύμα του. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον λόγο του. Ε, είναι λογικό. Πυλώνα του πολιτισμού αυτού του τόπου. Ένα από του βασικού πυλώνε αυτού του τόπου είναι ο Μάνος Χατζηδάκη και ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλλον οι Μητσοτάκηδε είναι ένα άλλο πυλώνα αυτού του τόπου. Ένας εκ των γόνων, ο κυριακός Μητσοτάκης, Πρωθυπουργό, μας εξήγησε χθε τι σχέδιο ακριβώς έχει. Το σχέδιο μου για την Ελλάδα του 2030 δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από μια χώρα η οποία... θα μπορεί να εκπληρώνει τις προσδοκίες των Ελλήνων και από ένα κράτο το οποίο δεν θα αισθάνονται οι Έλληνες ότι δεν ανταποκρίνεται στι απαιτήσει τους. Άρα έχω ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο μεταμόρφωσης της, ε, της χώρας και όχι απλά σημειακών αλλαγών. Έχω βαρεθεί να ακούω τους πρωθυπουργούς να μας αναλύουν και να ανακοινώνουν και να εκπονούν το σχέδιό τους για να γίνει μια σύγχρονη χώρα. Το 1995 ξεκίνησα στο ΣΚΑΙ, τώρα έχουμε 2022. Χτες έβρεξε πολύ δυνατά στη Θεσσαλονίκη. Τα φρεάτια ξαναγέμισαν. Το 1995 το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα εκεί ήταν τα φρεάτια. Πάλι τα φρεάτια. Θέλω να πω ωραία τα μεγαλόπνα σχέδια των πρωθυπουργών, αλλά σε αυτόν τον τόπο δεν έχουμε αποφασίσει, καταφέρει ακόμη ποιος θα καθαρίζει τα φρεάτια. Θα ακούσουμε λοιπόν τα χθεσινά φρεάτια και το 1995 τα φρεάτια. Ιούνιος 2022, Θεσσαλονίκη Εδώ είμαι, είμαι 8 χρόνια. Δεν έχω δει ποτέ να καθαρίζουν φρεάτια. Εμείς τώρα που πήγαμε να καθαρίσουμε βγαίνει από μέσα η Βρώμα. Νοέμβριος 1995, Αθήνα Đράβα. Κεφάλια θεών, γρήπες, διάφορα άγρια ζώα Κι όσα έχουν, κι όσα πάνε Κόσμε μου! Τραβα! τις μες Και αλυσίδες Κεντρικεφάλιου σου κάνε Κόσμε μου! Κόσμε μου! Τραβα! Μαλακία ναι! την πρωινή, για θα σε κόψ' Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα ωρία της Αυτό είναι ο Καραθανά από το ΚΚΣ στη Βουλή. Επειδή ο Άδωνη πριν μα έλεγε τι ακριβώ να τραβήξουμε, συμπληρώνοντα το γνωστό τραγούδι Το Εμβατήριο στην Αλήξη στο Ναυτικό, αρχή συμμαρχή, αλλά και μετά ω τραγούδι μέσα στην ταινία. Όλοι το ξέρουμε, έχουμε μεγαλώσει με αυτά. Ο κύριο Οικονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπος μετά το Βήχα, μίλησε, είπε κάτι καλύτερο από το Βίχα εννοείται, και είναι και πιο αληθινό από το Βήχα. Η χώρα μα αναπτύσσει ηγετικό ρόλο ω παράγοντα σταθερότητα, ειρήνη και ασφάλεια στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κόττινο! Ορίστε, κύριε. Φέρε με ένα ουίσκι. Τον κομβικό αυτό ρόλο τη πατρίδα μα ανέδειξε και η σύνοδο κορυφή τη διαδικασίας συνεργασία για την νοτιοανατολική Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Κόττινο! Ορίστε, κύριε. Για δε στο ψυγείο, παιδάκι. Μην καθόλου σε λαμάκι. Αυτό είναι η απόδειξη του αυξημένου ειδικού βάρου τη χώρα μα. ως αποτέλεσμα της εξωτερικής μας πολιτικής τα τελευταία χρόνια Κοντίνο. αλλά και της μεγάλης, της ενισχυμένη αποδοχής που την κάνει διεθνώς ο Κυριάκος Μητσοτάκη. <χωρίζει> Λέμε και τι θέλουμε έτσι <χωρίζει> Εδώ ήταν ο Βουτσάς βασικά με το κατίνα σαλαμάκι που... παρήγγελνε εκεί ουίσκι και σαλαμάκια και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οποίος μας είπε δικό του κείμενο ότι έχουμε ηγετικό ρόλο στην περιοχή ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη ο ίδιος ο Πρωθυπουργό έχει μια κτηνοβολία που τους γοητεύει όλους δεν το πέτσε αλλά εγώ το επεκτείνω λίγο θα το πει είναι θέμα ημέρων και τους αγυνεύει όλους και κάνει ό,τι θέλει και είμαστε οι πρώτοι στον πλανήτη μπορεί και στο γαλαξία αυτά όλα δεν τα συμμερί Σταμάτησα να μετακινούμε, πάμε τα πόδια, θα πάρω άλογο <συσίλυξε> Και τέτοια, μας μα, μα φέρανε την εποχή του 60 Μας έχει αλλάξει τα αυγότα αυτή η κυβέρνηση να. Δεν μπορεί να κατεβάσει να μου το φορώ Μας έχει ψεζουμίσει τελείως να. Μέχρι σκατοστάρια <συσίλυξε> σκατ ζούμε το μήνα να. Δεν τρέποτε λίγο να μου αφέλουν και το πτύπω του ελληνικού λαού Απαράδεκτο Το ιδρωμένο t-shirt Και του κεφαλιού σου κάνει Ένα σάντουιτ Πριν οι λιώτες σου να φύγει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Το απαράδεκτο του Μιζωτάκη. Το είπε χθε στη συνέντευξη που έδωσε το βράδυ και ακούσαμε εδώ τον πολίτη. Ότι με Βεβαίω το θέμα είναι τα καύσιμα. Σκέφτεται να πάρει άλογο για να μετακινείται στην περιοχή. Χθε έγινε και μια συγκέντρωση στο κέντρο τη Αθήνα με του εργαζόμενου τη ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι πολύ μαχητικά βγαίνουν. Πέρασε, περνάει, πέρασε μια τροπολογία από τη Βουλή που του πετάει έξω. 1060 εργαζόμενου. Η κυβέρνηση λέει δεν του πετάει έξω, αλλά ξέρουμε όλοι ότι σε αυτά τα θέματα. Ε, συμβαίνει αυτό που λένε οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι που ζουν και το πρόβλημα και δεν έχουν λόγο να κρύψουν και κάτι. Η Λάρκο, λοιπόν είναι η μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση βαριά βιομηχανία, όχι μόνο βέβαια και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βαριά βιομηχανία παραγωγή σιδηρονικελίου. Αυτό το τον θησαυρό, το, το πολύτιμο εργοστάσιο και μονάδα παραγωγή, αυτό θέλουν να το δώσουν βεβαίω σε κάποιον ιδιότητα γιατί δεν μπορεί το κράτο να το δουλέψει όπω. αποδεικνύεται τα τελευταία 10-15 χρόνια από τις 5 που υπάρχουν μάλιστα στον κόσμο καμία δεν είναι καθετοποιημένη όπως η Λάρκο ε, εκτός των ε, άλλων ε, πέρα από το σιδηρονικέλιο σιδηρο η Λάρκο βγάζει ε, το κράμα σιδηρονικέλιου που επεξεργάζεται η εταιρεία και πέρα από το νικέλιο περιέχει και κοβάλτιο το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για μπαταρίες, για διάφορες χρήσεις επειδή αυξάνονται και ηλεκτροκινήσεις είναι μόδα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν γίνει μελέτε που αποδεικνύουν ότι είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό που κάνει είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Θα μπορούσε με μια άλλη διαχείριση, με μια άλλη αντίληψη, όλο αυτό να γυρίσει υπέρ του λαού, υπέρ των εργαζομένων σίγουρα, υπέρ των ομών εκεί των κατοίκων, αλλά υπέρ και του λαού συνολικότερα. Δεν υπάρχει τέτοια αντίληψη. Πρέπει να ευνοηθεί και εδώ ένα ιδιώτη, όπω έχει ευνοηθεί πολλέ φορέ με τα γνωστά αποτελέσματα και τα γνωστά παραδείγματα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν είναι στα κάγκελα, είναι στο δρόμο. Ακούμε τον Παναγιώτη Πολίτη, Πρόεδρος Εργαζομένων Λάρκο Λάριμνας. Από καρδιά σας ευχαριστούμε. Πέρασε το μήνυμα ότι και να ψηφίσουν από τη Λάρκο. Μέχρι έχουμε στην να βγαίνουμε. Απονημένοι ποτέ θα το φτάσουμε μέχρι τη νίκη. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Ο αγώνας τώρα θα ξεκινήσει. Από εδώ και πέρα η σύγκρουση θα είναι με τοπική. Ο διάλογος τελείωσε. Αυτοί θα μας τραβούν να βγούμε έξω από τη δουλειά μας, από τα σπίτια μας, να απομακρυντούμε τα νεκροταβία που έχουμε τους νεκρούς μας. Και εμείς με εσάς δεν θα το βάλουμε κάτω. Θα μείνουμε εκεί, θα κρατήσουμε την Λάρκο ανοιχτή, θα μας δώσουν ό,τι μας χρωστούν, θα συνεχίσουν να δουλεύουν και τα παιδιά μας. σε ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιάς. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενό νεαρού πρίγκιπα τη Ανατολή, απόγονου του σεβάκτου θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλάχ και σκοτεινέ οι ψυχέ των ανθρώπων. Με το νερό στην στη στη τώρα. Τι σερί τα παιδιά. Ερήμου, τα παιδιά. Είναι το γνωστό τραγούδιο και Με το οποίο έχω κατέχθού λογαριασμού. μου μικρό, θα του καταλάβετε στο τέλο του τραγουδιού Μάνος Μάνο η συχνότητα που είμαστε είναι 90,1, 901. Είναι ο παλιό 902. Όταν είχε ανοίξει λοιπόν ο 902, ο Μάνο είχε στείλει ένα μήνυμα τότε. Λέγομαι Μάνος Χατζηδάκη. Εύχομαι στον 902 αριστερά FM από καρδιά που λένε καλή αρχή. Εύχομαι ο 902 αριστερά να γίνει άντρο πραγματικά ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και θέσεων. Σπάζοντα έτσι το φράγμα ενός ελοχεύοντο εντό μα και εκτό μα φασισμού, που εννοεί να βλέπει την αντίθεση σαν αντίδραση στη μία άποψη την υποστηριζόμενη από κεροσκόπου. αγαθούς και ελιπώ σκεπτομένους και όχι σαν ένα απαραίτητο συμπλήρωμα του περιεχομένου μας σαν μια άλλη θέση Κι ένας νέος από σώοι και γενιά βασίλικη Αγρικάει το μυρολόι και τραβάει η κατακή. Τον κοιτάνει με δουλήνη. να δίνει πως θα οι Και έχει ενδιαφέρον πως ο μάνος κατηδαίκεις με κάθε αφορμή, με κάθε ευκαιρία εδώ είναι τα το ανοιγμένος ραδιοφωνικού σταθμού. Αναφερόταν πάντα στο φασισμό, στο νέο ναζισμό. Θα τον ακούσουμε τώρα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 1993 με αφορμή κάποιε συναυλίε στο Μέγαρο Μουσκή. Πιστεύετε ότι μπορούν να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν αυτή την αφιερωμένη ενάντια στην εξάπλωση των ιδεών του νεοναζισμού σε μια κομμάτια. Αν είναι να έρθουν για να ευαισθητοποιηθούν εναντίον του νεοναζισμού, να μην έρθουν. Και ευαισθητοποιήσει πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο στη μουσική. Αυτό όμω δεν σημαίνει τίποτα γιατί λάτε τη κλασική μουσική ήταν και ο Χίτερ και οι ναζιστέ. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι το να ακούσει τη δασική μουσική είσαι ταυτόχρονα και εναντίον του φασισμού. Αλήθεια, πώ βλέπετε αυτή την έξαρση του νεοναζισμού. Αλήθεια, ποιότητα. Με αηδιάζει. Σαν ακούσαν οι αρχόντοι του παιδιού και τα Ξεκίναν με λυκουδόντι και με λίγα. Πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα. Υπηρείνω το πρωί. Πριν αφήσει στη χρεμάλα, τη στερνή του την πνοή. Και φυσικά οφείλουμε όλοι μα να πάρουμε τα σωστά μέτρα και έγκαιρα πριν είναι έργα. Αυτά τα έλεγε για τον νέο ναζισμό το 1993 Εδώ δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα, απλά στην Ευρώπη ξεπηδάγανε με κάτι εκλογές κάτι μαύροι χάρτε, κάποιοι νεοφασίστες στη Γερμανία που κυνηγούσαν μετανάστες και από τότε έλεγε ότι πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας Τα πήραμε τα μέτρα μας σε αυτόν τον τόπο και συνέβαλε πολύ η δημοσιογραφία Σήμερα ξεκίνησε στο εφετείο η δίκη τη Χρυσής αυγή, γιατί πρέπει και σε δεύτερο βαθμό να εκδικαστεί. Θα δούμε πώ θα πάει. Πρέπει και εκεί να αποδειχθεί, να αποφασιστεί με βούλα ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι ο φασισμό. Είναι ένα μικρό σκαλί, ένα μικρό βήμα. Πρέπει να γίνει, αναγκαίο. Σε καμία περίπτωση δεν λύνονται αυτά τα θέματα μέσα στι αίθουσε των δικαστηρίων. Πώ συνέβαλαν και πώ δεν πήραμε τα μέτρα μα, που έλεγε ο Μάνο Χατζηδάκη, και πώ συνέβαλε η δημοσιογραφία στο να μην πάρουμε τα μέτρα μα, όταν σιγά σιγά το φαινόμενο και τη Χρυσή Αυγή. Ε, φούντωνε. Ε, θα ακούσουμε δύο-τρία έτσι παραδείγματα με άξιου συναδέλφου. Πρώτο, ο Γιώργο Στράγκα. Μου έχουν πει ότι δεν είναι ένα ζητικό κόμμα. Έχουν διαψεύσει όλε τι σχέσει με νεοναζιστικέ οργανώσει, τι οποίες επικαλούνται διάφοροι. Και δεν πρόκειται να σα κουράσω απόψε με όλα αυτά. Εγώ λέω ότι οι κύριοι τη Χρυσή Αυγή εκφράζονται, αν θέλετε, υπέρμετρα. Αν θέλετε, να ευθυγραμμιστώ εγώ με αυτού που λένε ότι έχουν ή αν θέλετε φασιστική ρητορία, πώ του ψηφίζει ένα εκατομμύριο κόσμο, Εδώ είναι τα ξεπλήματα. Είμαστε στη φάση ξεπλήματα. Ένα συνάδελφο είναι αυτό, ένα άλλο ο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Και τώρα προσπαθώ να καταλάβω. Μοιράστηκε υλικό τη Χρυσή Αυγή σε παιδιά που ήρθαν να επισκεφθούν το κοινοβουλίο, Πολύ καλά το κατάλαβε. Και πού είναι το κακό, Του ταλαιπωρούν και του έρνουν σε μια δίκη κρατώντα του όμοιρου. Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Τα παιδιά έρχονται να δουν το Κοινοβούλιο. Γιατί να μην πάρουν υλικό της χρυσή Αυγής. Ωραία και πολύ απλά και ουσιαστικά ερωτήματα. Ο Θέμος Αναστασιάδης είναι ο τρίτος. Ενώ η χώρα πάει στον Κιάδα, εμεί φέραμε τον Κιάδα εδώ. Αλλά τον άλλο Κιάδα, τον περίφημο Κιάδα του τι Εγιέρθητη. Εγιε... Εγιέρθητη είναι εδώ. Εκεί ήταν και ο Αιγέρθη και ωραίο χαβαλέ, και ωραία, είχαμε περάσει και εκείνη τη βραδιά. Και μετά ήταν τα μεσημεριανάδικα, τα πρωινάδικα, που ξεπλένανε του φασίστε, δολοφόνου μαχαιροβγάλτε στην πορεία, μέλη εγκληματική οργάνωση, λέγοντα μα πόσο καλά παιδιά είναι που περνάνε απέναντι τις γιαγιάδε και ρωτώντα του, όπω εδώ τον Κασιδιάρη, αν χρησιμοποιεί μέσα μεταφορά. Εσεί κινείστε με λεωφορείο, μετρό, λέει. Βεβαίω κινούμε με λεωφορείο, μετρό, με όλα τα μέσα μαζική μεταφορά. Μπράβο, είναι ένας από εμά. ήταν ένας από εμά, Αυτό θα έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να πάρει και ψήφου Και να οπλίσει τα χέρια τους με το γνωστό μαχαίρι Το περίφημο τέρας όπως μας έλεγε και μας έμαθε ο Μάνος Χατζηδάκης Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει Και η πιθανή προέκταση του αξιώματο είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη Να μας τρομάζει η ομορφιά Ο Φραγκεστάιν έγινε πόστερ και στορίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγώριου. Από την ώρα που ο Φραγκεστάιν γίνεται στόρισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Με καμίλες, με ένα κόκκινο φάρι, του παράδεισου της σπήλες ο προφήτης Κάρτερή πάνε χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά μα της δάμας κουταστέρι τους κρατούσε συνροφιά και εδώ είναι η ανοιχτή που έχω με αυτό το τραγούδι στο τέλος εκεί που τον καληνυχτίζουνε το Κεμάλ Και λέει ο κόσμο αυτό «Δεν θα αλλάξει ποτέ». Το κάναμε και μάλιστα με τη φωνή του Μάνου Χατζηδάκη έλυσα τους λογαριασμούς, βγάλαμε το «Δεν». Σ' ένα μήνα, σένα χρόνο βλέπουν μπροστούς τον αλάχ που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βάχ νικημένο μου ξεφύγει Και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Καληνύχτα και μάλ, αυτός ο κόσμος θα αλλάξει. Το θα Και μια δεύτερη φορά. Έτσι να το εμπεδώσουμε. Βγάλαμε το δεν. Θα ακούσουμε τώρα, πάλι θα μείνουμε λίγο σε μάνο χατζητάκη, είναι ο ματωμένος γάμος από θεατρικό, του 1955 την ηχογράφηση. Θα, δεν θα το ακούσουμε σκέτο. Έχουμε βάλει μέσα κάποιες μιτέρες κάποιες μανάδες, κάποιους γονείς. Η είναι, το τραγούδι είναι ένα ούρισμα. Η πρώτη είναι η μάνα του Γρηγορόπουλου, Ο δεύτερο είναι ο πατέρα του Μάγκου. Η τρίτη είναι οι του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, που τον έφαγαν εκεί οι Η τέταρτη είναι η μάνα του Παλούδη. Η πέμπτη είναι η μάνα του Λουκμάν, μιλάει στη γλώσσα τη. Η έκτη είναι η μάνα του Ζακ. Η έβδομη είναι η μάνα του Βαγγέλια Κουμάκη. Η όγδοη είναι η μάνα ε, του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα. το παιδί μου νάνι, που δεν ήθελε νερό τα το μεγάλο ο Αλέξευρος εκείνο το απόγευμα είχε συναντήσει το φίλο του Νίκο ο οποίος γιόρταζε και τον είχε καλέσει να τον κεράσει στη γιορτή του το παιδί μου δολοφονήθηκε εν ψυχρό ανέτια χωρίς να φταίει σε τίποτα χωρίς να φαντάζεται μέσα στην αιθότητα των 15 χρόνων του ότι δύο αστυνομικοί θα του αφαιρούσαν τη ζωή. Νάνι το νερό το μαύρο μες στα πράσινα χορτάρια. Νάνι στο μικρό γιοφύρι που ψηλό τραγούδι πιάνει. Και για μένα δεν είναι κατανοητό πως είναι δυνατόν όταν αυτός ο άνθρωπος, το παιδί μας δηλαδή, παραπονείται, φωνάζει ότι πονάνε τα πλευρά του, δεν μπορεί να αναπνεύσει, Έχει άμεσα ανάγκη ιατρικής περίθευσης και αντί γι' αυτό δύο της σοπ και τον κρατούσαν τα χέρια μέσα στην αισθονική δεύθυνση πίσω από την καρέκλα και ένας της ασφάλειας τον χτυπούσε με γροθιές πάνω στα σπασμένα του ήδη πλευρά. Αχ καρδούλα μου ποιο ξέρει τι να λέει το ποταμάκι που στριφογερνάει σαν φίδι στο λιβάδι το χλωρό Κι εγώ και ο σύζυγος δεν κρατάμε κακία σε κανέναν. Καταλαβαίνω ότι αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν χωρίς αγάπη. Ο Άλκης μεγάλωσε με αγάπη. γαρούφαλο μου. που δεν ήθελε να πιει τ' άλογο μας το μεγάλο. Δεν το έχω ξεπεράσει και ούτε πρόκειται να το ξεπεράσω. Το παιδί μου έχασα. Είμαι μάνα της Ελένης. Έχασα κομμάτι του εαυτού μου και είμαι μισή μάνα τώρα. Νάνι τη μου που τη γύσδα κρυοποτίζει τ' άλογο μας το καλό.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 Τι έχει ένα σημαίνει ο λάζο, καρφωμένο με στα μάτια. Φουνάνι <Και> το μικρό μου, να νίκει. Κάτου στο θολό ποτάμι, κατεβήκανε κι δύο. Κι άφησε το μαύρο αίμα, σα φουλτουνιασμένο ρέμα. Ο Ζωχαρίας ήταν ένα ιδιαίτερο. Ξεχωριστό άτομο, ήταν ένας άνθρωπος σπάνιο για την εποχή μας Έδινε την αγάπη του, την καλοσύνη του, την αλληλεγγύη του Ήταν αλληλέγγυος όχι μόνο με τη δική του ας το πούμε ομάδα Τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά με οποιονδήποτε ήταν αδύναμος Και ήθελε βοήθεια, προστασία, συμπαράσταση Να το μου Δεν ήθελε να πιει τα μας το μεγάλο Και στο Βαγγέλη θα πω αυτό που είπε και ο πατέρα, Ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό Ότι φάνηκε πολύ θαραλαίος Και να μην φοβάται τίποτα Να επιστρέψει εδώ και όλα θα είναι όπως πριν Δεν αλλάζει τίποτα για μας Να μην φοβάται και να μην τρέπεται Βαγγέλη μου ακούς Νάνι την τριαντα φιλιά μου Ούτη γης δακρυοποτίζει Τα λόγω το καλό Δεν ήθελα να μπω στο σπίτι γιατί ήταν άδειο Ήμασταν τρεις άνθρωποι εδώ μέσα και ήταν άδειο. άδειο Το σου λέω τώρα πώς θα πορευτούμε Πώς θα αντέξουμε την απώλεια αυτή Πώς θα γίνεται τώρα, πώς γίνεται να ζούμε εδώ μέσα Και να μην ανοίγει η πόρτα να μπαίνει ο Παύλος Κοιμάται τα αγγελάκια μου Σοφαίνει το μικρό μου το συγκεκριμένο εδώ που έρχεται από το Λόρκα, από το ματωμένο γάμο με μεταφράσεις και πολλές εκτελέσεις, το νανούρισμα στην ανθρωπότητα, φαντάζομαι αιώνες τώρα, είναι άγγιγμα, είναι όθηση, είναι η ευχή τη μάνας, είναι το χάδι της μάνας, οι μάνες που ακούσαμε εδώ, οι γονείς που ακούσαμε εδώ δεν έχουν τα παιδιά τους, όχι από κάποια φυσική αιτία, αλλά επειδή κάποιο χέρι, μίσους, φασισμού, ναζισμού, επέλεξε να αφαιρέσει τη ζωή τους. Ε, αυτό ήταν το αναούρισμα. Αλλάζουμε τελείω κλίμα. Αυτό που ακούτε εδώ είναι η Ελληνοφρένια, 2.110.80.880. Το mail τη εκπομπή είναι radio.parpolitik.gr, τη εκπομπή και του σταθμού. Η Χριστίνα Γκελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε εντελώ σε άλλο κλίμα τον λαό που είναι στον κόσμο του. Μια ζωή και έτσι πρέπει να είναι. Χαρούμενο και ανέμελο. Και μετά τι διαφημίσει, είμαστε εδώ. Αποστολή, Έλα. Πήγα να σου πω ότι είσαι ένα γιατί μα ξεγέλασε όλου με την υποκριτική σου τέχνη. Με τη βαθιά μου τέχνη την υποκριτική μου. Μα εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη. Γιατί όμω. Γιατί μα το παίζει άθεο και εχθέ δεν δούλευε. Δεν δούλευα, όχι για άλλο λόγο, επειδή είμαι άνθρωπο του πνεύματο. Δεν μπορώ να πάω κόντρα σε αυτό. Κάτι, αυτό είναι όμω από την Εκκλησία. Δεν είναι ότι είναι η μέρα του πνεύματο. Δεν είναι ήταν το μέρα του πνε... Εγώ ήξερα ότι Μέρα του Άγιο πνεύματος. Πνεύμα. Άρα, πιστεύει στο άλλο πνεύμα. Κοίταξε να δει. Πιστεύω σε οτιδήποτε προκαλεί αρχίε. Αυτό, αυτό έτσι, αυτό είδε. Είσαι, είσαι ένα δικό μα. Είδε, ίσιώσαμε, το βρήκαμε. ελα γορίνα μου. ελα τι κάνεις? Καλά, είσαι πώ είσαι. Καλά, εντάξει, that's fine. That's fine. Να, να σου πω, γιατί θυμισέ μου λίγο ρε, φίλε. πώς Ξεκίνησε πάλι η πολυέταση με την Τουρκία τώρα. Η πολυέταση. Έχουμε Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πάλι πολυέταση με την Τουρκία τώρα. Β, Β, φόρτωνε, α, φόρτωνε, α, φόρτωνε, α, φόρτωνε και, και ξέσπασε κάποια στιγμή. Είναι και κάτι εκλογές που έρχονται. Είναι και κάνα Μάλλον και αυτά. Μάλιστα. Εγώ θα σου πω ότι σε σχέση με τις δηλαδή, τις πρέπει να πατριωτισμό. Να πατριωτισμό, Θυμάμε, παιδί μου, ότι υποτίθεται πω κάνανε μια συμφωνία να έχουν ήρμα καλοκαίρι και μετά πήγαινε ο Μημσοτα και πελύσε για την αυξαμένη, αυξημένη αυξημένη ρητορική, πριν γίνει ότωση αυξημένη και για τι πολλέ ερωμαχέσει και παραβιάσει και θα σου πω με τα λόγω γνώσει ότι παραβιάσει και αρμακή στο τελευταίο διάστημα δεν είναι καθόλου περισσότερο από ό,τι έγιναν πέρσι, πρόπερση ή για αυτά που ξέρω τουλάχιστον. Δηλαδή το καλοκαίρι του 19 τέτοια εποχή τέτοια μέρα γινόταν πάνω από τη Σάμπο και δίπλα το τη κακομοίρη και ανάμεσα στι ερωμαχίε. Δεν έχει τέτοια. Απλά έχει ρητορική αυξημένη ότο και από του δύο. Και, λοιπόν και τον Ρογάν Χόφλιντ Πέρη. Ότι έχει εκλογέ, ότι δεν πάει καλά, και ότι έχει τον πληθωρισμό που ανεβαίνει, και ότι η οικονομία του δεν uh, πάει καλά, και οπότε δεν να εξωτερικεύσει κάπω την κρίση. Ευτυχώ που εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, έχουμε μια κυβέρνηση πολύ αγαπητή, που ελέγχει την οικονομία πολύ καλά και δεν θέλει θερμό επεισόδιο, δεν θέλει ένταση, γιατί το spread είναι μόνο στο 4% αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή ο δανεισμό της Ελλάδας Και επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση μα θεωρεί τόσο ισχυρού και δυνατού, που δεν θα καλύπτει πλέον η Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαϊκή. Τα δανειά μα. Αγωνίζαμε σε ορειμαλάκια, δεν έπαψε αυτό. Με λίγα λόγια, δεν είναι τώρα η κυβέρνηση του Μιζοτάκη, καμία κυβέρνηση, οποία μπορεί να θέλει ένταση ή ακόμα και θερμό επεισόδιο για να πάει, α πούμε, άσχημα τουρισμό οτιδήποτε και να τα ρίξει αυτά μεθαύριο, τα μνημόνια που θα έρθουν στην ένταση και στου κακού Τούρκου. Δεν είναι τέτοια, είμαστε πολύ τυχεροί. Είναι ο Τούρκο που θέλει να τα κάνει αυτά, αλλά επειδή εμεί δεν τα θέλουμε αυτά, μην ανησυχούμε, παιδιά. Δεν θα είναι αυτό, θα ακυρώσω τη Μοδίστρα. Αυτό δεν θα είναι αυτό. Πάει ο πόλεμο. Τέλο πάντων. πάντων. Άλλη... Α Θα δω, έγινε. Σολλή! Έλα! Σολλάκο! Τι να βάλω μέσω ψηφοδέλτιο όταν άμα γίνει εκλογέ, Να βάλω την πόρτα μου όρθια να καθίσει να πάρω! Γιατί τη συναντά συχνά έτσι, Τη συναντά συχνά έτσι, Πια! Ναι, ναι, ναι! Τη ακούω λίγο σουδεμένο γι' αυτό, είσαι σίγουρο! Τη σίγουρο είμαι, Αλτέ τη βάλω, λε! Βρενέ, αλλά και αυτό να γίνει. Άμα μια ενόχληση τύπου έκατσα πάνω σε ένα λέγκο, Δεν τρέχει τίποτα. το καλά τα καλά τα Δηλαδή σαν κανναπαραγινωμένο αγκουράκι αν κάτσεις πάνω μπορεί να το λιώσει κιόλας Ωραία ναι ναι ναι γκόλο που έχουν αυτοί Απλά το λέω δηλαδή μη γεμίσεις ζουμιά ο φάκελο, αυτό φοβάμαι <laughs> Ναι, καλή σα σήμερα. Γεια σας. Α, καλά. Έχω πέσει σε σένα. Γιατί δεν κατάλαβα. <laughs> εγώ τι σε χαλάω. Είμαι η καλύτερη περίπτωση. Ό,τι καλύτερο μπορεί να σήμερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είσαι πολύ αστέρη. <laughs> να σε καλά. Αλλά εγώ πήρα για δουλειά. Τέλο πάντων. Έχαζο μου τη δουλειά μου. Ωραία δουλειά. Υπάρχει δουλειά σήμερα. Κάνει κανεί <laughs> τη δουλειά σοβαρά. <laughs> να περνάτε όμορφα. Φιλιά, φιλιά. Γεια. Για να μην εδώ από τη Λιγερή, λέει Καλησπέρα και θυμ... θυμάται Λιγερή, ε, ακροάτρια, θυμάται ε, έναν ακροατή που είχε πάρει το 2010 στον Αποστόλη και είχε πει τότε ο ακροατή: Σα ακούω κάθε μέρα και σα ανέχομαι και έχω απαιτήσει. Πολύ καλά είχε πει ο ακροατή, έτσι λοιπόν, ε, και είχε ζητήσει την τάδε παραγγελία τότε ο ακροατή. Το αναφέρει αυτό ο Λιγερή και λέει: Και σήμερα εγώ έχω γενέθλια και θέλω και εγώ ένα χρόνια πολλά από την ελληνοφρένια, φιλιά Ε, αυτό είναι το μήνυμα. Πολύχρονη, χρόνια πολλά. Ό,τι καλύτερο. Ξέρω ότι μα ακούς από μικρή Σε μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε μαζί, αν και εμεί δεν μεγαλώνουμε. Αλλά εσύ μεγαλώνει, το ξέρω. Οπότε να είσαι πολύχρονοι, χιλιόχρονοι, υγιεί, με καθαρό μυαλό, να βλέπει τι ακριβώ συμβαίνει και δύναμη πάντα. Και υγεία βεβαίω που είναι προπόθεση αυστηρή για όλα αυτά. Και αν έχει καν κτήμα στην Κρήτη, να εισπράτει όπω ο πρωθυπουργό μα την επιδότηση. 8.000, νομίζω το χρόνο, γιατί όπω είπε ο κύριο Οικό Νόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτό είναι ιστορικό δικαίωμα. Κύριε, πόσο το περασμένο Σάββατο το ντοκουμέντο αποκάλυψε έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία ο κ. Κυριακό Μητσοτάκη ετήθηκε αγροτικών επιδοτήσεων ύψου 8.500 ευρώ για το 2020 και το 2021 από ευρωπαϊκά ταμεία. Ποια είναι η λογική μια τέτοια απόφαση και τι απαντάτε στι επικρίσεις μερίδα πολιτών που θεωρεί μια τέτοια κίνηση από έναν ενεργία πρωθυπουργό πω στερείται ηθικής. Είναι η λογική τη κοινή αγροτική πολιτική. Ο Πρωθυπουργό ενεργοποιεί πολλά χρόνια, τα τελευταία δέκα χρόνια. Ε, ιστορικά δικαιώματα είναι όρο αυτό τη κοινή αγροτική πολιτική, ό,τι αφορά την προπόθεση για την καταβολή αγροτικών ενισχύσεων από αγροτιμάχια που ανήκαν στην οικογένειά του και πέρασαν στην ιδιοκτησία του. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία κάποιο να ε, ετηθεί εξαίρεση για ένα διάστημα από αυτά τα δικαιώματα. Κάθε χρόνο καταθέτει στο ΩΣΔΕ τη δήλωση, βάσει αυτή τη δήλωση ενεργοποιεί τα δικαιώματα και παίρνει τι αγροτικέ ενισχύσει. Δεν υπάρχει τρόπο κάποιο να πει ότι διακόπτεται για ένα χρονικό διάστημα και να επανέλθει ε, αργότερα. Δεν τα είχε θέλει αυτά τα λεφτά, αλλά όμω λόγω των ιστορικών δικαιωμάτων, το οποίο προβλέπεται στην κοινή αγροτική πολιτική, εισπράττει αυτά τα χρήματα. Αν κάποιο δεν τα θέλει αυτά τα λεφτά, αν λέω κάποιο δεν τα θέλει, τα παίρνει, ναι, γιατί έτσι ορίζουν οι νόμοι, και τα δίνει κάπου αλλού. Να πιάσουν έναν τόπο, μια οικογένεια που πραγματικά τα έχει ανάγκη. Δεν ξέρω αν το κάνει ο Πρωθυπουργό, αλλά εδώ δεν μα είπε ο κύριο Οικονόμο ότι το κάνει. Απλά είπε ότι δεν μπορεί να μην τα δεχτεί. Άρα τα δέχεται γιατί είναι τα περίφημα. Ιστορικά δικαιώματα. Αλλιώ την είχα εγώ στο νου μου αυτή τη φράση. Τελικά αλλιώ και αυτή μετατρέπεται στη λογική των σύγχρονων αναγκών και καταστάσεων. Δεύτερο μέρο του λαού τώρα. Ναι, παρακαλώ πολύ. Προηγουμένω μίλησα με κάποιον κύριο Τόκλιση. Τι έκανε. Α, μήπω έπεσε η γραμμή. Ξέρω εγώ τι κάνω. Έχω απειβδίσει. Το τηλέφωνο των παραπολιτικών μπορώ να το έχω. Αυτό είναι. Ποιο? Το τηλέφωνο των παραπολιτικών. Α, Α, με συνέβησε με τα παρα, παραπολιτικά. Ναι. Α, γι' αυτό εξαφανίστηκε από τη γραμμή μου. Μα... Τι έγινε. Χάθηκε ο άνθρωπο. Mm. Ναι, τι έγινε. Πείτε μου. Ναι, ναι τέλο πάντων. Και θέλω να ρωτήσω. Ε, λέ, ακούω τώρα την Ελληνοφένεια. Και θέλω να ρωτήσω. Η ταινία για τον Τζέγκε Πάρα θα είναι στην τηλεόραση ή στο κινηματογράφο πρέπει να πάμε. Στην τηλεόραση, σε ποιο κανάλι υποθέτε ότι μπορεί ναι, να ναι, είναι. Δεν ξέρω. Το είπε τώρα ο νεαρό ο Αποστολή. Δεν το το άλλο ο σιτεμένο. Τέλο πάντων. Τι πιστεύατε. Ότι θα το δείξει η έρτας που με πιστεύατε Ναι που λέει θα παίξει σήμερα ταινία για τον Τζέγκεβάρα επειδή σήμερα είναι η ημερομηνία που γεννήθηκε Ναι στο Μέγκα θα είναι στο μέγα, δηλαδή είναι η ζωή του παίσιου της Δευτέρες και τις τρίτε του Τζέγκεβάρα Το παίσιο; τι να τον κάνω Λέω αν θέλετε να ξέρετε το πρόγραμμα και τις τρίτες έχει Τσεγκεβάρα ναι και όπως βγήκε ο Σαμαράς που είπε ότι πάμε καλά που βλέπουμε τον Παίσιο, Αλλά μας εγκαρδιώνει ότι εκατομμύρια Έλληνες παρακολουθούν στην ίδια τηλεόραση τη ζωή του Αγίου Παϊσίου Αντίστοιχα με τον Σαμαρά θα βγει ο Τσίπρας να πει ότι πάμε καλά άμα βλέπουμε τον Τσεγκεβάρα Εγώ είμαι και μετά έχει το X-Factor. Άντε, μπράβο. Χάρηκα που σα μίλησα. Εγώ να δει. <laughs> δηλαδή, Δευτέρα Παΐσιο Τρίτη Τζεκεβάρα. Και μετά από τον Σαββατοκύριακο έχει το X-Factor. Είναι το σκύνομα του ψινάκι εκεί. Α, ναι, το ναι το έχει τέλει. διάφορα σκυνόματα. Πολύ καλά τα λέτε. Ναι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Να είστε καλά. Εμένα να σα πω μια στιγμή, τι ώρα είναι για τον Τζεκεβάρα. Άντε πάλι. Θα το πούμε σε λίγο ξανά. Αργά Άρα, τα βάζουν δείτε. αυτά. Αργά, ξέρω εγώ, για να μην έχει διαφορά ώρα με τον Ακριβώς, άλλο κόσμο. Ναι, για να μην μπορούμε να τα δούμε. Γι' αυτό. Καλησπέρα κύριε Μαρπαγιάνια. Καλησπέρα, τι μου κάνετε. Καλά, εσείς πως είστε. Mm, καλά. Δόξα το θεώ, θα έλεγα. Α, βέβαια. Όλοι έτσι λέμε τώρα. Την κουτσοβγάζουμε, την κουτσοβγάζουμε που λέμε. Δηλαδή μπορεί να βάλει και να πει αντί για κάπα. Anyway, πάμε. Αυτό πολύ ωραία το είπες Ναι. Και πήρα τηλέφωνο για να πω ότι ο Θήμιος έκανε αναφορά στη γέννηση σήμερα στα γενέθλια του αείμνηστου Τζέ και Βάρα. Α, ψυχούλα μου, έχει ευαισθησίες, ναι. Ούτε εγώ ξεχνάω αυτή την ημερομηνία. Ο καλεντάρι είναι παναθεμάτωνα. Και σκέφτομαι ότι αν τον είχανε αφήσει θα ήταν τώρα ένας γεράκος όμορφος με άσπρα μαλλιά. Ο Θήμιος. Όχι, ο Τσέ. Α, γιατί και ο Θήμιος, εντάξει, το ίδιο, το ίδιο χωρί Seleme potimi ke doxos tu Siroes aftou tou planiti. That's fine, that's fine. <χωρήνα> μου να σου πω κιόλα, μια και λέγεται η ταινία: Ο Θήμιο, ότι υπάρχει και μια άλλη ταινία όχι για τον Τζεκεβάρα, αλλά για τα προβλήματα τη Αμερική, τα σύγχρονα κιόλα. Λέγεται Τα μπιένια λιούβια, ακόμα και την βροχή. Ε, να του πάρουν, δηλαδή, ακόμα και την βροχή για την ιδιωτικοποίηση του νερού εκεί. Είναι ταινία έχει πολλού Το έχω δει αυτό, το έχω δει. Αυτό βέβαια είναι καλό αν το δει κόσμο για να δει πώ Το νερό βγαίνει το ΣΤΕ, το υποτίθεται ανώτατο όργανο εξουσία τη χώρα. Μπλοκάρει την ιδιωτικοποίηση του νερού που προωθούν με τα νύχια και με τα δόντια αυτά τα ρεμάλια. Και αυτή προχωράνε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όταν δεν υπάρχει ο νόμο, τον αλλάζουμε. Όταν δεν μα βολέπει, και όταν uh, δεν τον αλλάζουμε και μα βγαίνει αρνητικό, απλά το όπω περνάμε και συνεχίζουμε. Μια έγινε με τι συντάξει, μια έγινε με τα πάντα. Να μην πούμε και το νερό νεράκι λοιπόν. Ακόμα και την πρωχή να το δει κόσμο για να γουστάρει πρώτα απ' όλα, Είναι ταινιάρα. Δεν είναι μόνο διδακτική ή ένα αγώνα α πούμε. Είναι τνιάρα. Ο Μητσοτάκη παρατήρθηκε από τη γη τη Ελιάδρε και δήλωσε τι ελιέ στο χωριό κάτω και πήρε 8.500 επιδότηση. Εντάξει, η τηλεόραση τον επηρεάζει. Γιατί να μην πάρει ο άνθρωπο επιδότηση, δεν καταλαβαίνω. Οι άλλοι δηλαδή τι είμαστε έξυπνοι, και ο Μητσοτάκης είναι ο Μαλάκα να μην πάρει να χάσει. Μπράβο, η δύναμη τηλεόραση. Κατα... Λοιπόν, κάτσε να Ό,τι θα ισχύει, μισό λεπτάκι, δεν θα έχουμε Έλληνες δύο ταχυτήτων. Ό,τι ισχύει, ισχύει ισχύ για όλου του Τι είναι ο Μητσοτάκη. Τη Πάρτη. Αυτό είναι ο τίτλο αυτού του μουσικού κομματιού, εδώ που ακούμε από το Μάνο Χατζηδάκη. Η Λιγερία επανέρχεται, α το διαβάσω κι αυτό. Έχω λέει καταγωγή από την Κρήτη. Επειδή γεννήθηκα την ημέρα που έφυγε ο Μάνο, εισαγωγικά το έφυγε ο Μάνο Χατζηδάκη, θα ζητήσω τη βοήθειά του να σα πω ευχαριστώ. Και λέει: Εγώ αθεράπευτα πιστό σε αυτό το δρόμο, θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε και, θα, και να σα τα ξαναδώσω πάλι με μουσική. Κλείνω τα εισαγωγικά. Μεγάλωσα, μεγαλώνω και θα μεγαλώνω μαζί σας. Ευχαριστούμε λιγερί. Ε, έχεις τη χαρά λοιπόν αφού μεγαλώνεις μαζί μας και μας ακούς να ακούσεις τον κύριο Γέρα Πετρίτη τώρα. Γέρα Πετρίτη, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού που μιλάει για τους δύο τύπους ανθρώπων. Να σα πω το εξή: Μία από τι αγαπημένε μου φράσει. Η ντιρα Γκάντι έλεγε: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων, δύο στο δημόσιο βίο. Είναι εκείνοι που κάνουν τη δουλειά mm -hmm. και εκείνοι που την πιστώνονται τη δουλειά. Εμεί είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά. Εκείνο το οποίο για μα έχει πρώτη σημασία σήμερα είναι να κάνουμε τη δουλειά. Σα διαβεβαιώ ότι είναι ο πολύ θέλω. μικρό είναι πολύ ο ανταγωνισμό στο, στο πεδίο των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη δουλειά χωρί να πιστώνονται. Ο Πρωθυπουργό είναι ένα από αυτού. Μπράβο, είδε Τι μαθαίνει κανεί ακούγοντα σε ελληνοφρένεια. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και όποιο υπουργό βγαίνει, αισθάνεται την ανάγκη να πει κάτι πάρα πολύ καλό, μοναδικό για τον πρωθυπουργό τη χώρα. Άρα αισθανόμαστε κι εμεί μοναδικοί που το ακούμε, επειδή ακριβώ έχουμε έναν μοναδικό και άξιο πρωθυπουργό. Με αυτά τα αισιόδοξα φτάσαμε στο τέλο. Τρίτο μέρο του λαού κολλάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σα. Μαλάκας το Αποστολάκης Αποστολάκο Τον ενόχλησε τι είπε το παλικάρι από τη Νέα Ιωνία με το σπίτι Το ότι οι ξένοι έχουν πάρει τα περισσότερα σπίτια των Ελλήνων Ξένες φράπησες στα ξένα φαν Αυτό δεν τον ενόχλησε Το ότι είπε το παλικάρι από τη Νέα Ιωνία Που χάνει το σπίτι του Εκεί όλα καλά ναι, δεν είχε θέμα Επειδή έχει πει πολλές μαλακίες για τους άλλους αγραπτές, Είσαι πολύ μαλακίες Πάρα πολύ Μη μαλώνετε ρε παιδιά, μη μαλώνετε. μάτια δεν θέλω, θα σα χωρίσω ε. Εγώ δεν έχω πει ποτέ για κανέναν ακροατή. Ειδικά για αυτόν ε, είστε μαλακάς ρε Α ωραία, όλα καλά. Ναι? Παρακαλώ. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό, να χαμηλώστε ρε διό... Περιμένω, χαμηλώστε λίγο, δεν ακούγεται αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ δεν ήμουν Αποσύλα να πω μπορεί, ε, μαμα, αυτό το μαλάκα <στολίκα> δεν αντέχεται Ε, πείτε μου! Έλα, αποστολής Εγώ είμαι ναι Ονομάζομαι Είναι, και είναι γιαγιά, θα παίρνω πρώτη φορά Γιαγιά θα μου πεις που το έχει παππούς Α, όχι καλήθεια το λέμε, άκυρο Ως <σχωρέστο> Α, τώρα ξέρουμε που το έχει παππούς Λοιπόν, πλησιάζουν τα ογλόντα Ξέρουμε που είναι και ο παππούς Μ' αρέσει το χιούμουρ σου, τρελαίνομαι Σ ακούω χρόνια τώρα mm. Έχω πρόβλημα και με τι φωνητικές μου χορδές Δυστυχώ και δεν μπορώ να μιλήσω Τίσουνα, τεν όρισα σου ατενόρισα Όχι, δεν ήμουν ακριβώ αυτό. Σοπράνα! Εγώ Όχι, όχι. Σοπράνα δεν είχα φτάσει. Είχα όμω αδερφή τη μαμά μου Σοπράνα. Τόση χωρέσκει, τέλο πάντων. Δεν πειράζει. Είναι η οικογένειά μα. Οι κορδέ είναι οι που πονάνουν. Τέλο πάντων. Δυστυχώ έχω πρόβλημα. Τα τελευταία τρία χρόνια μου παρουσιάστηκε. Σε μπάση ορτώ, εγώ θέλω να σου πω κάτι εντελώ διαφορετικό από τα υπόλοιπα που ακούμε. Ένα παράπονο έχω όχι από εσά, από του κυβερνώντε. Ah. Λοιπόν, είμαι συνταξιούχο. Με απασχολεί πάρα πολύ το πολύ, επειδή δεν ξέρω πού να το πω, πού να αποταθώ, πού να απευθυνθώ. Δεν έχω ίντερνετ, δεν ξέρω από ίντερνετ. Έχω μεγάλη Ένα ολόκληρο κόσμο χαμένο πάει. Το ξέρω. <laughs> Καλά, έχω τρία παιδιά. Αυτά ασχολούνται, δεν είναι κοντά μου. Μένω μόνη μου στο εξοχικό του δασκαλιού. Από το 1990 είμαι μόνιμη κάτοικο εδώ. Και είμαι εντελώ μόνη. Τα παιδιά μου έχουν πάρει τον δρόμο του. Άλλοι είναι στην Πάτρο, άλλοι στην Αθήνα, άλλοι στο Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει, θα σα πω το εξή. Όσο ακούω για τη ΔΕΗ και για αυτού που χρησιμοποίησαν ε, όλο το χειμώνα να θερμανθούν με ρεύμα. Και με, μάλιστα έχω και γείτονε με τα κλιματιστικά. Εγώ δυστυχώ δεν έχω τέτοια. Εγώ θερμαίνομαι από το 90 που είχαμε για μόνιμη κατοικία με καλωριφέρε. Εφέτο, να μην τα πολυλογώ, εξόδεψα ένα χιλιάρικο για πετρέλαιο. Και μην νομίζετε ότι είχε τρελή κάτω από 18 βαθμού είχα. Ενώ παλιότερα έπιανα το 20-22. Ήταν φτηνό το πετρέλαιο τότε. Λοιπόν, εμένα δεν έχει σκεφτεί κανεί να πει τι θα μου δώσει. Μου δώσε ένα εκατοστάρικο για το πετρέλαιο, επίδο Τριλαίου, επειδή έχω 600 ευρώ στην ταιξή. Από εκεί και πέρα όμω τα υπόλοιπα 900, που ξόδεψα περί, περίπου δύο συντάξει, και έρχεται ο επόμενο χειμώνα που θα θέλω ίσω και περισσότερα, έχω τρελαθεί. Τι θα κάνω, μου λένε τα παιδιά, παράτα το σπίτι σου και έλα σε Μα δεν γίνεται, εγώ να μπω σε ένα σπίτι, να αφήσω το σπίτι μου μετά από 32 χρόνια. Να πάω μέσα σε παιδιά που δίνουν εξετάσει, που είναι γυμνάσιο, που είναι δημοτικό, που είναι αλήθεια. Δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Είμαι και άρρωστη. Δεν μπορώ. Ε... Ε, γι' αυτό σου ήρθε ο Υπουργό Α... Ανάπτυξη να σου πει ότι δεν είναι ακριβά τα κάψημα, Αν βγάλει αυτό... το φόρο. Αυτό ακούω. Αν βγάλετε του φόρου, είμαστε κάτω από την δεκάτη θέση. θέση. Βγάζει το φόρο, πω, ό, να στο πω. μυαλό σου είναι όλα. Αχ, ρε, μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πού το πω. Γιατί δεν έχω και ίτερνη να στέλνω στα. Να παίρνει εμένα, να τα λε. Το παραπονόμουν να το πω στα κανάλια του, το γράψαν. Λέγε εμένα καλέ. Αχ, γόρι μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Την ευχή μου να έχει. Σ' αφήνω γιατί πολύ σε απασχόλησα. Όταν σου δω δύο ευκαιρία πες έτσι απέξω αυτό το πράγμα. Απέξω απέξω και... μέσα μέσα να το πω. <χει> Οι άλλοι θα πάρουν κάπου 600 ευρώ δεν ξέρω πόσα ακριβώ θα τους δώσουν. Εγώ είμαι ένα κατοστάρικο στο χιλιάρικο πετρελαίου και είμαι με 600 ευρώ σύνταξη. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ όλη την εκπομπή σας, σας λατρεύω. Ε, να είστε καλά, να σας ακούμε. <χει>